Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ειν και αίκες στους αιώνας των αιώνων Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι η Βασιλέφου Ράνιε Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών Ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, Καλησπέρα, καθίστε Είμαστε στον Έβδομο Ψαλμό, στο Στίχον 8, 7 με 8, εκεί όπου ο προφήτης αφήνει τρόπον την, την φωνή τη ψυχή του να καλέσει τον Θεό να εξεγερθεί και να. Ελκύσει κοντά Του τους λαούς, να Τον κυκλώσουν τα έθνη των το Θεών και να δοξάσει ο Θεός τους λαούς, τους ανθρώπους και να δοξαστεί και Αυτός από τους ανθρώπους. Και προχωρεί πιο κάτω ο Προφίλης λέγοντα στο στίχο 9, Κύριος κρινή λαούς, <coughs> κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή Δηλαδή, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος κρίνει τους λαού τον κόσμων ολόκληρων. Εδώ είναι και ένα χωρίο το οποίο μα την θεότητα του Χριστού, διότι ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο, πάσαν την κρίση και το Υιό, το Πατήρ, και αυτό το χωρίο το οποίο στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον Κύριο, στον Θεό, αφορά το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος των Χριστών, για να μας δείξει ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι κανένας άλλος από τον ίδιο τον Θεό, τον Ιησού Χριστών ο οποίος για μας έγινε άνθρωπο. Αυτός ο Θεός, λοιπόν, είναι ο οποίος κρίνει τους λαούς, και να δείξει ότι η κρίση αυτή δεν είναι μόνο μια κρίση δικαστική αλλά είναι μια κρίση η οποία δηλώνει την παντοδυναμία του Θεού. Δηλώνει τον Θεό ως παντοδύναμο ως υπεράνω των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Ως έναν Θεό ο οποίος υπέρκει των ανθρωπίνων καταστάσεων και ότι Ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον κόσμο και επί ακόμα κλίμακος να γίνει ονδήποτε γεγονός, πάνω από όλα τα γεγονότα αυτά είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριος είναι ο οποίο κρίνει λαούς και όχι οτιδήποτε άλλον. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού όταν αισθάνεται, όταν ξέρει, όταν ζει ότι αυτός ο οποίο είναι ο κριτής της ιστορίας ο κριτής του κόσμου, ο κριτής όλων των γεγονότων είναι ο ίδιος ο Θεός. Εσάνεται μέσα στην ψυχή του μία ειρήνη. Ξέρει ότι με τον Θεόν αυτόν έχει μία σχέση διαφορετική. Είναι τέκνο του Θεού ο άνθρωπος και ο Θεός είναι ο πατέρας του. Ο Θεός είναι ο πατήρη μόνο ουράνιος ο οποίος είναι σε κάθε άνθρωπο και είναι ελεήμων, είναι φιλάνθρωπος, είναι δίκαιος ο Θεός και αυτός ο Θεός είναι ο ποιος κατευθύνει την ιστορία του κόσμου. Και ο άνθρωπος ξέρει ότι ό,τι και αν συμβαίνει στον κόσμο αυτόν και από που και αν απειλείται ο άνθρωπος είτε από ασθένειες, είτε από γεγονότα, είτε από ανθρώπους είτε από πρόσωπα, είτε από λαούς, είτε από έθνη από πουδήποτε και αν ο άνθρωπος ξέρει ότι πίσω και πάνω από όλα αυτά τα πράγματα είναι ο Θεός ο οποίος θα κρίνει λαούς και θα καθορίσει ο Θεός την πορεία του κόσμου τούτου. Όχι πως ο Θεός συνεργεί με το κακό ή θέλει το κακό γιατί γίνονται τόσα κακά γύρω μας. Όχι ο Θεός ούτε συνεργάζεται με το κακό ούτε αναπαύεται στο κακό ο Θεός πλην όμως, ο Θεός δεν αφήνει ποτέ το κακό να νικήσει τον άνθρωπο. Δεν, δεν επιτρέπει ποτέ ο Θεός τις ενέργειες του σατανά, το κακό που υπάρχει γύρω μας, την κακία των ανθρώπων, την αμήλικ των πορείαν της ιστορίας. Δεν είναι ποτέ δυνατόν αυτά τα πράγματα να νικήσουν και να καταβάλουν την πορεία του ανθρώπου. Την πορεία του ανθρώπου που έχει σχέση με τη σωτηρία του. Με τη σχέση του με τον Θεό. Τα άλλα όλα μπορεί να αλλάξουν. Ξεκινούμε στη ζωή μας με χίλια όνειρα. Κάποια στιγμή συμβαίνει μια ασθένεια, μια αποτυχία, μια δυσκολία, μια δοκιμασία και όλα αλλάζουν. Και λέμε ότι μα, εγώ ξεκίνησα με άλλα όνειρα. Άλλα ήθελα στη ζωή μου, άλλα περίμενα από τη ζωή μου. Αυτό συμβαίνει σε όλου του ανθρώπου. Σπάνια στων άνθρωπων έρχονται όλα όπως τα επιθύμησεν. Αλλά και αν έρθουν ακόμα όλα όπως τα επιθύμησεν, θα έρθει κάποια ώρα που θα τελειώσουν όλα αυτά. Θα έρθει η ώρα που όλα θα λήξουν και θα τελειώσουν και ο άνθρωπος θα φύγει από τα παρόντα. Άρα και αν έστω και αν έγιναν όπως τα ήθελε, όμως τελείωσαν κάποια στιγμή. Και άρα δεν είναι μόνιμα εκείνο το οποίο δεν μπορεί με τίποτα να καταργηθεί είναι η πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό της αγαπώσης των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών αυτός σ' αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος αγαπά τον Θεό και θέλει η ζωή του να έχει μια σχέση με τον Θεό δεν μπορεί τίποτα απολύτως ό,τι κι αν συμβεί στον κόσμο αυτόν, όσες ενέργειες και όσες και αν γίνουν ενάντιες εις στον άνθρωπον αυτό δεν μπορεί απολύτως τίποτα να διακόψει τη σχέση του με τον Θεό αλλά έτσι περισσότερο μπορούν όλα αυτά τα δύσκολα να γίνουν εργαλεία να συνεργήσουν εις σχέση του με τον Θεό εάν ο άνθρωπος μάθει να ταξιοποιεί τα κατάλληλα στι κατάλληλες περιστάσεις έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πορεύεται εν ειρήνη Πορεύεται πεπιθός, έχει πίστη, έχει απόλυτη πεποίθηση ότι τίποτα δεν μπορεί να κόψει τον δρόμο του προς τον Θεό. Και εάν ο άνθρωπος έχει μέσα στην ψυχή του ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του, ότι αυτή είναι η επιτυχία ή η αποτυχία του, τότε λοιπόν δεν εσάνανται καμία απολύτω ε, φοβία. Έλεγαν στον Άγιο Χρυσόστομο διάφορα πράγματα. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα σε ξορίσουν, θα σε σκοτώσουν, θα δημεύσουν την περιουσία σου, θα σε κακοποιήσουν. Αυτά λέει ούτε που τα λαμβάνω υπόψη. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Μπορεί να με χωρίσει από, την, από τον Θεό, ή αν υπάρχει κάτι που με χωρίζει από τον Θεό, ναι. Αυτό το φοβάμαι. Τα άλλα όλα δεν φοβάμαι τίποτα απολύτω. Όπω μα το είπε και ο Ο κύριο στο Ευαγγέλιον, ότι μην φοβάστε. Μην φοβάστε από τίποτα, ούτε ακόμα και από αυτού οι οποίοι μπορούν να σας σκοτώσουν. Από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σας Που δίνατε να αποκτήνε το σώμα σας Ούτε και αυτό να το φοβάστε. Να φοβάστε μόνο αυτό που μπορεί να σκοτώσει την ψυχή σας Την ψυχή σας να, να φυλάξετε. Τα άλλα όλα μην τα φοβάστε. Αλλά ποιο μπορεί να σκοτώσει την ψυχή μας Η αμαρτία. Μόνο την αμαρτία. Τα άλλα δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή μας. Και οποιασδήποτε δοκιμασίες δεν είναι τίποτα απολύτως. Είναι ο Σιβέλος νηπίων να γεννήθησαν οι πληγές αυτών. Είναι σαν κάποιο μωρό το οποίο σου ρίχνει ξέρω Βέλη, Παιδικά βέλη, παιδικά όπλα. Έχει και τα όπλα τα μικρά και σε πολεμάει το μωρό. Και εσύ γελάς με αυτά τα πράγματα. Διασκεδάζεις, δεν φοβάσαι έστω και φαίνεται όπλο, έστω και γάνι μπάμ ξέρω εγώ τώρα που πυροβολά, και νομίζει το μωρό τη σκότωσε είναι βέλος νηπείων. δεν μπορεί να κάνει τίποτα πολύ σαν ανίσχυρο και αυτόν και όλες οι παγίδες του διαβόλου είναι άχρηστε, αχρηστεύονται όλες γιατί πάνω από όλα είναι ο Θεός ο οποίος δεν επιτρέπει να καταστραφεί ο άνθρωπος του Θεού δεν επιτρέπει τίποτα απολύτω να καταστρέψει την πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό, παρά εάν ο άνθρωπος συνεργήσει στην αμαρτία, το οποίο βέβαια η στην ελευθερία του ανθρώπου. Ο Κύριος λοιπόν κρινεί λαού Είναι πάνω απ' όλα ο Θεός. Είναι παντοδύναμος, παντοκράτορ, πανίσχυρος, φιλάνθρωπος, ελεήμον και αυτός είναι που κρίνει τον κόσμο και τους λαούς και τους ανθρώπους και δίνει την πορεία ίσων άνθρωπον που είπαμε πορεία Δεν είναι τα τα εξωτερικά Αλλά η αιώνια σχέση μα με τον Θεό Αυτό αφορά τον Θεό Τα άλλα όλα είναι παρερχόμενα Γι' αυτό λέει πιο κάτω ο προφήτης Ζαβίδ Κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου Και κατά την ακακία μου επαιμή Δηλαδή Κρίνε με λέει Κύριε και δίκασέ εμέ, με Εμένα Ο οποίο προσπάθησα να είμαι πάντω και και να είμαι άκακος να μην έχω κάνει κάτι ούτε το κακό ούτε το άδικο ενώπιον άλλων ανθρώπων. Τρόποντινά αυτός ο λόγος είναι λόγος χριστολογικός. Μόνον ο Χριστός μπορούσε να πει αυτήν τον λόγων και να προκαλέσει τον Θεό τρόποντινά να πει ότι κρίνεται κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου. Ο Χριστός ως άνθρωπος είτε δίκαιος και άκακος εμείς είμαστε και άδικοι και κακοί όσο και να είμαστε πούμε, ε, να προσπαθούμε είτε θέλαμε είτε όχι δυστυχώς η ανθρώπινη αδυναμία είναι τέτοια που και αδικίες θα κάνουμε και κακίες θα κάνουμε είτε μικρές είτε μεγάλες είτε πολλές είτε λίγες πάντως είναι μέσα στη φύση μας δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να καυχηθεί ότι εγώ είμαι δίκαιος και είμαι άκακο κάνουμε ό,τι μπορούμε καμιά φορά όμως μέσα στην ψυχή μας έρχεται η αίσθηση ότι εγώ δεν φταίω τίποτα δεν έκανα τίποτα είμαι αθώος και αυτό τρόποντινά προκαλεί τον Θεό να να κρίνει δίκαια όπως εμείς το εσανόμαστε. είναι αυτή η αίσθηση μια φυσική κίνηση του ανθρώπου όταν η συνείδηση μας δεν μας καταμαρτυρεί ότι έκαναμε κάτι κακό τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε τρόπον είναι να έρχεται η συνείδηση μας και προκαλεί τον Θεό να επέμβει, να κρίνει ο Θεός. Και ξέρετε ότι η συνείδηση του ανθρώπου είναι ακριβώς αυτό που είδα προηγουμένω ένας συνήγορο ή ενα κατήγορος του ανθρώπου. Είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να έχει τη συνείδηση του υπέρ του. Διότι η συνείδηση είναι αδέκαστος. Η συνείδηση υπάρχει. Είναι μέσα των άνθρωπων. Ο Θεός την έδωσε τη συνείδηση μέσα στην ύπαρξή μας. Και ο κάθε, άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει συνείδηση μέσα του. Μπορεί να είναι πιο χοντρή η συνείδηση και σε άλλον πιο λεπτοί αλλά όλοι έχουν τη συνείδηση μέσα τους τώρα στον κάθε έναν ανάλογα με τι πνευματική καλλιέργεια να έχει ανάλογα με τι εργασία πνευματική κάμνησης των εαυτών του είτε λεπτύνεται, είτε χοντρένει η συνείδηση είτε καμιά φορά μπορεί ο άνθρωπος για μεγάλο διάστημα δεν ξέρω αν μπορεί και για πάντα αλλά τουλάχιστον για πολύ μεγάλο διάστημα να θάψει τη συνείδηση του να την να την κάνει τόσο χοντρή, τόσο αμβλία, που να μην κρίνει πλέον η συνείδηση. Ενώ ο άνθρωπο που την επιμελείται, όσο πιο πολύ την επιμελείται, τόσο πιο πολύ γίνεται οξία η συνείδηση, γίνεται πιο λεπτή. Και όσο πιο λεπτή γίνεται, τόσο πιο πολλά πράγματα του υποδεικνύει του ανθρώπου, Του υποδεικνύει πολύ λεπτά πράγματα. Και είναι ικανή η συνείδηση και μόνη να οδηγήσει τον άνθρωπο η σωτηρία μπορεί να οδηγήσει η συνείδηση μας στη σωτηρία μας γιατί μας υποδεικνύει πολλά πράγματα τα οποία είναι μέσα μας είναι, είναι από, από μόνα τους και πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αγωνίζεται να τηρήσει τη συνείδηση του με κάθε τρόπο εάν θέλεις λέει ο Αββάς να επιτύχεις τη σωτηρία σου Πάση σπουδί επιμελού τη συνείδησή σου. Πρόσεξε πάρα πολύ καλά να επιμεληθεί τη συνείδησή σου. Να μην την παραβεί τη συνείδησή σου. Σου λέει η συνείδηση σου ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, να μην το κάνει. Να μην υποχωρείς. Γιατί αν μια φορά υποχωρήσει, δυο φορέ υποχωρήσει, τρει φορέ υποχωρήσεις, τότε σημαίνει ότι αμβλύνεται το κριτήριο τη συνειδήσεω. Αμβλύνεται και σιγά-σιγά-σιγά. Παθαίνει μια αναναισθησία και δεν το καταλαβαίνει, δεν το αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Και ο άνθρωπο χάνει την εσωτερική φωνή τη συνειδήσεως και είναι μεγάλη απώλεια, είναι σαν να νεκρώνει τρόπον ενάντια τη φωνή του Θεού μέσα στην ύπαρξή σου. Και όταν ο άνθρωπο συμβεί να βρεθεί σε μια δυσκολία, τότε η φωνή τη συνειδήσεω γίνεται πράγματι ή συνήγορο ή κατήγορος ή αν γίνει συνήγορος τότε η προσευχή μας ενώπιον του Θεού έχει παρησία πολύ στέκεται ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό και λέει αυτό το οποίο λέει εδώ ο προφήτης ότι κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την αγακία μου δηλαδή δεν έκαμα τίποτα είμαι αθώος ενώπιον του Θεού ή συγκεκριμένη περίσταση παρά τις πολλές μου άλλες αμαρτίες έρχεται τρόποντινά σαν μια παρησία ενώπιον του Θεού σαν μια συνηγορία ότι έχω θάρρος να σταθώ μπροστά στο Θεό η όμω όμως η συνείδηση μας είναι βεβαρημένη τότε δεν μπορούμε να το πούμε αυτό τότε όταν πάμε να προσευχηθούμε η προσευχή δεν κινείται είναι βαριά η προσευχή και είμαστε κατησχυμένοι δεν έχουμε τότε συνείδηση που να μα υπερμαχεί, που να, να συνηγορεί, μα κατηγορεί η συνείδησή μα. Και τότε πρέπει πρώτα να τα με τον εαυτό μας και ύστερα να τα τακτοποιήσουμε τον Θεό. Πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάξουμε για <coughs> τη μετανία, δια του πέθου, δια της εξομολογήσεως δια της επανορθώσεω του λάθου, να τα τακτοποιήσουμε τη συνείδησή μα. Εάν δεν την τότε δεν μπορούμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Είναι αδύνατο πράγμα και οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι αυτοί οι οποίοι με κάθε μέσο, με κάθε αγώνα εφύλαξαν τη συνείδησή τους. Καμιά φορά με πολύ σκληρόν τρόπον, για τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς, αδικήθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, ε, υπέστησαν ζημιές, κακώσει και θάνατον ακόμα και όμως δεν δέχτηκαν να παραβούν τη συνείδησή του. Λέει κάπου μέσα στην παλιά Διαθήκη για μια, ένα γεγονός που συνέβη και στον Δαβίδ, τον προφήτη. Αν έχετε διαβάσει, θα θυμίστε ότι ο Δαβίδ είχε διαδεχθεί στην βασιλεία τον Σαούλ. Ε, ο Σαούλ δεν ήταν, ναι. Ε, εκεί όταν τον Πάτερ Νεόφετον που έχει η πολύ εγώ δεν έχω μνήμη και είχα και λίγη την έχασα και αυτήν τώρα <laughs> λοιπόν διότι ο Σαούλ επαρεύηκε την εντολή του Θεού και πήγαινε ο προφήτης Σαμουήλ και του είπαν ότι αφού παρεύηκε στην εντολή του Θεού ο Θεός θα σηκώσει από σέναν τη βασιλεία και θα δώσει τον Δαβίδ και έχρισε ο προφήτης τον Δαβίδ βασιλείαν του Ισραήλ αλλά ο Σαούλ ενδύοκεν τον Δαβίδ για πολλά χρόνια και παρόλο που ήταν και χρησμένο βασιλεύς του Ισραήλ, εντούτοις ήταν καταδιωγμένος από τον βασιλιά Σαούλ. Και ο Θεός του είπε ότι κοίταξε, εσύ είσαι ο βασιλιάς, εγώ εσέναν έχρησα βασιλέα, εσύ είσαι ο, ο, ο και χρισμένος ο νόμιμος βασιλεύς Ισραήλ. Ο άλλος εν δεν το θέλω, τον απέρριψα από προσώπου. μου. Και τον κατεδίωκε μάλιστα, να τον σκοτώσει. Κάποτε λοιπόν... Εκεί που κατά δύο κενό τον άλλο, με τα μέσα τη εποχή εκείνη, ο, ο, ο βασιλεύ Σαούλ εμπήκε μέσα σε μια σπηλιά, πολεμώντα και διώκοντα τον Δαβίδ, και εκεί εξάπλωσε να ξεκουραστεί και τον πήρε ο ύπνο. Αλλά στο βάθο τη σπηλιά ήταν ο Δαβίδ, τον οποίο δεν τον είδε. Όταν λοιπόν εξάπλωσε τον Σαούλ και κυμάτων, ο, ο Δαβίδ ω άνθρωπο είπε: Κοίταξε, αυτή είναι η χρυσή ευκαιρία όπως είναι τώρα εκεί, θα πάρω το ψήφο, θα του κόψω το κεφάλι του και τέλειωσε. Θα γίνω εγώ βασιλιάς, όπως μου το είπε ο Θεός και όπως είναι το δίκαιο και το πρέπον και το πραγματικό, αφού εγώ είμαι βασιλιάς τώρα. Ο Θεός με έκαμε και εξάλλου δεν είναι από τον Θεό το ότι τώρα αυτός ήρθε και τον πήρε ο ύπνος και τον έχω στα χέρια μου. Και ο λεπτά του κόψω το κεφάλι και θα τελειώσει υπόθεση και ο διωγμός ο δικός μου και η ταλαιπωρία του λαού του Ισραήλ και θα εφαρμοστεί και το θέλημα του Θεού. Ος άνθρωπος είχε αυτή τη δικαιολογημένη τρόπον να πρόκληση του Ιαυτού του, της δικαιοσύνης και άρχισε να ταλαντεύεται. Αλλά όταν επήγαινε εκεί και τον είδε να κοιμάται, λέει όχι, δεν θα βάλω το χέρι μου επί των Χριστών του Κυρίου μπορεί να είναι ανάδικος μπορεί να είναι κακούργος μπορεί να με διώκει, μπορεί να μην είναι βασιλεύς αλλά δεν θα δεχθώ εγώ να βάψω τα χέρια μου με το αίμα αυτού του ανθρώπου τον οποίο κάποτε είναι Βασιλιά. εφύλαξε τη συνείδηση του και του έκοψε ένα κομμάτι από το φόρεμα του για να του δείξει ότι κοίταξε μπορούσε να σε σκοτώσω με τόσες ευκολίες σου στα χέρια μου σε παρέδωσε ο Θεός στα χέρια μου αλλά δεν το έκαμα. Γιατί, διότι εγώ δεν θέλησα να κάνω αυτό που κάνεις εσύ. Δεν θέλησα να, να συμπεριφερθώ απέναντι σου με τον ίδιο τρόπο που εσύ κάνεις για μένα και με διώκεις να με σκοτώσεις. Εφύλαξε τη συνείδησή του. Η δικαιοσύνη, η λογική η λογική και η δικαιοσύνη η ανθρώπινη ήταν αφού τώρα ήρθες στα χέρια σου αφού δικαιούσε, αφού αυτό το νόμιμο θα το κάνει αλλά η φωνή της συνειδήσε όσο την άλλη όχι, δεν μπορείς να κάμεις αυτό το πράγμα έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έρχεται πολλές φορές σε μία κρίση πολύ μεγάλη κρίση η οποία είναι κρίση που πώς να πούμε μπορεί να λύσει ή να μπερδέψει τα πράγματα σε μεγάλες διαστάσεις μπορεί να είναι θέμα ζωή και θανάτου Εάν ενεργήσεις έτσι, έχεις, σώζεσαι και αν ενεργήσει έτσι, καταστρέφεσαι. Αλλά η συνείδηση σου όμως δεν σου επιτρέπει να ενεργήσεις με αυτόν τον τρόπο και να σωθείς με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να το κάνεις. Θυμάμαι, ρωτούσε ένας καθηγητής, του φοιτητέ της θεολογίας, εάν ήσουν οι υπηρέτης του Χίτλερ, έτσι, ο προσωπικός του υπηρέτης, και κάθε πρωί του έπαιρνε στο νέσκαφε του, ξέρω εγώ τι έπινε, ε, τον έσαι καφέ του το πρωί του έπαιρνε να το πει. Είσαι ο μόνο άνθρωπο τον οποίο εμπιστευόταν ο Χίτλερ ή ξέρω εγώ ένα μεγάλο ε, κακούργο του κόσμου του. Τέλο πάντων, λένε τον Χίτλερ, τώρα το δεν ξέρω ποιο άνθρωπο τι ήταν, αλλά επειδή ο λένε όλοι έτσι τέλο πάντων, α το πούμε. Θα ε, του έβαζε μέσα στον καφέ του ένα χαπάκι, ξέρω εγώ στριχνίνη να πάει στο καλό, να γλιτώσει ο κόσμο από, από αυτόν τον άνθρωπο. Να γλιτώσουν χιλιάδες άνθρωποι τη ζωή του, Κοίταξε είναι ένα δίλημα. Εάν αυτός απέθνησκε και είναι όλοι οι άνθρωποι που εκάηκα ξέρω εγώ σκοτώθηκαν για σαπούνια, έγινε τι έγινα, θα σώζοντα. Αλλά όμως εσύ δικαιούσε να σκοτώσει αυτού τον άνθρωπο. Δεν δικαιούσε. Η λογική σου λέει σκότωσε τον ένα να γλιτώσουν οι δέκα αλλά η λογική του Θεού λέει όχι. Δεν μπορείς να το κάνει. Δεν δικαιούσε εσύ να αφαιρέσει τη ζωή να αυτού του ανθρώπου έστω και αν είναι ο Χίτλερ. Ή ξέρω εγώ ο Ντεχτάς να πούμε, ξέρω εγώ οποιοςδήποτε που κυκλοφορούς σήμερα ε, αντίγραφα ο ένας του άλλου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι άλλο πράγμα η συνείδηση μας. Είναι άλλο πράγμα. Ή ξέρετε έχεις δίκαιο και πα στο δικαστήριο και σου λέει: Ξέρει, πε αυτό το ψέμα, αφού έχει δίκαιο. Λέγοντα ένα ψέμα, σώζεσαι. Και έχει και δίκαιο. Δεν θα, δικ... ε, θα... Ε, θα κάνει αδικία. Ναι, αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω το ψέμα, έστω και αν έχω δίκαιο. Είναι τα ερωτήματα τα οποία πολλέ φορέ τίθενται στον άνθρωπο, και έρχεται η ώρα της συνειδήσεως τι θα κάνει ο άνθρωπος θα ακούσει τη συνείδησή του ή κρατάς στο χέρι σου κάτι ένα πολύτιμο πράγμα και αυτό το πράγμα δεν το ξέρει ο άλλος ότι ξέρω εγώ κρατάς το λαχείο του άλλου έτσι εγώ έρασα άλλο σαν λαχείο δεν το ξέρει ότι κέρδισε να πούμε, και το κρατάς εσύ δεν το... δεν το κατάλαβε το πέταξε και το βρήκες εσύ και κέρδισε ένα εκατομμύριο λίρες και εκείνο το πέταξε, δεν το, το ήλεγξε καλά. Και εσύ ξέρει ότι αυτό ε, ε, κέρδισε. Η λογική σου λέει, Μα αφού το πέταξε, τώρα δεν είναι δικό του. Η συνείδηση λέει ότι έστω και αν το πέταξε κατά λάθο, είναι δικό του. Σου λέει η λογική, το, Μα έναν εκατομμύριο λίπτε του τε. Θα σας στείλει εσύ, τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, να και Εκκλησιά, ξεχωραχτίζεις τίποτα, να κάνεις κανένα καλό έργο όλος θα πάνε το φάει ας πούμε στις διασκεδάσεις Δεν δικαιούσε Η συνείδηση υπέρκειται της λογικής και της ανθρώπινης δικαιοσύνης διότι ξέρω ότι καμιά φορά η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι και μεγάλη αδικία Όποιος στηρεί την ανθρώπινη δικαιοσύνη κατά γράμμα ε, μπορεί να κάνει και μεγάλες αδικίες όμως είναι κάτι πέραν τούτων. Και είναι, είναι σε αυτήν την ώρα, είναι αυτές οι ώρες που αναδεικνύουν τους Αγίους. Οι Άγιοι αναδεικνύονται σε εκείνες τις ώρες. Τις πολύ δύσκολες ώρες. Τις πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Που είτε χάνεσαι είτε σώζεσαι. Και όμως προτιμάς να χαθείς, προτιμάς να πεθάνεις, προτιμάς να καταστραφείς παρά να παραβείς την συνείδησή σου θες όχι έστω και αν σωθώ με την παράβαση δεν θα παραβώ τη συνειδησή μου και α μην σωθώ α μην επιτύχω α μην πάνε τα πράγματα όπως θα θέλω εγώ διότι ο άνθρωπος που ενεργεί με αυτόν τον τρόπο είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε στη ζωή του το νόημα έπιασε το νόημα κατάλαβε τι σημαίνει ζωή ποιο είναι το νόημα τη και ποια είναι η πραγματική επιτυχία του ανθρώπου και ο άνθρωπος αυτός ξέρει ότι εάν τους ανθρώπους θα πατήσει, εάν οτιδήποτε κάνει, όμως το Θεόν δεν θα μπορέσει ποτέ να τον απατήσει και η συνείδηση του δεν θα μπορέσει ποτέ να σιωπήσει κάποια στιγμή θα ξυπνήσει αυτή η φωνή συνείδηση έχω δει στη ζωή μου μέσα από, από την εξομολόγηση ανθρώπους που για πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, έσβησαν τη συνείδησή του σε έναν κουμπί, ξέρω εγώ, μια τηλεόραση που την πατάς και σβήνει. Και ετάφησαν, μέσα εκείνο το σβήσιμο, ετάφησαν οι αμαρτίες των χρόνων και της αγνία τους σκότους. Και όμως κάποια στιγμή, ένα μπαμ, ας πούμε, μια έκρηξη μέσα στην ύπαρξή τους έγινε, και βγήκαν όλα πλέον στην επιφάνεια και άνθρωποι να θρηνούν, να πεθούν και γεγονότα τα οποία διέπραξαν δεκαετίες πριν για έναν λόγο είδα γέροντες μεγάλες ηλικίες ανθρώπους να θρηνούν απαρηγόρητοι γιατί πριν 60 χρόνια είπαν ένα βαρύ λόγο στη μάνα τους, στο σύζυγό τους στον παιδί τους, έκανα κάτι ακόμα πιο φοβερόν ίσω. Ήθεν, ήθεν αργότερα και αν μεν έρθει όταν ζούμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας είναι καλό θα πεθύσουμε θα κλάψουμε θα μετανοήσουμε θα εξομολογηθούμε θα το τακτοποιήσουμε εάν αν όμως δεν προλάβουμε τότε η συνείδηση μας θα ξυπνήσει την ώρα του θανάτου μας εκείνη την ώρα τότε θα είναι όλα μπροστά μας και αυτό το πράγμα απεδείχθηκε επιστημονικά. Έχετε διαβάσει, ίσως να έχετε διαβάσει κάτι με τα θανάτικε εμπειρίες, κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία κυκλοφορούν και είναι πραγματικότητα. Και απεδείχθηκε όταν ο άνθρωπος στη διαδικασία του θανάτου βλέπει ξανά τη ζωή του ολόκληρη. Βλέπει όλη τη ζωή του μπροστά του. Και βλέπει λεπτομέρειε τη ζωή του που δεν τη σημόταν με τίποτα. Και είναι ακόμα τη διαδικασία του θανάτου δεν επέθανε από την ώρα του θανάτου και μετά εκεί δεν επιστρέφει κανένας και μόνο οι πατέρες μιλούν αυτό που περιγράφουν οι πατέρες ως τελώνια εναέρια τελώνια ως κρίσιν, ως δικαστήριον εκείνη την κρίση της ψυχής μας την ώρα εκεί του θανάτου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώ αυτά τα γεγονότα όλα τα οποία πλέον τα βλέπει ο μπροστά του τα βλέπει όλα μπροστά του. Το τι έκαμε, το τι είπεν, το πώς ενήργησεν, το πώς αγωνίστηκεν, το τι βάρη έχει μέσα του. Ακόμα ξέρετε ότι η, η ψυχή του άνθρωπου είναι τόσο μεγάλη που λένε, δεν ξέρω ε, επιστημονικά τώρα πώς στέκει αυτό, αλλά το κάνουν που ο άνθρωπος όταν βρίσκεται εξέργο σε ύπνο ή βλέπετε όταν πάει, τον υπνοητίζουν στην κάμεχήριση, και είναι και σε μια ώρα μεταξύ ύπνου και ξύπνου λέει πράγματα και θυμείται πράγματα τα οποία είναι θαμμένα μέσα στο βάθος του είναι του <κυρίζει> βγαίνουν στην επιφάνεια αυτά τα πράγματα διότι έτσι είναι η ψυχή μας ουσιαστικά τίποτα δεν χάνεται και τίποτα δεν ξεχνιέται όλα είναι μέσα μας μπορεί να είναι ε, ξέρω εγώ καλά στιβαγμένα και καλυμμένα αλλά θα είναι τώρα που θα βγουν στη φόρα, θα βγουν στην επιφάνεια και δεν πρέπει ο άνθρωπος με τίποτα να μην αφήνει, να αφήνει πράγματα τα οποία να είναι αποθημένα στη συνείδηση του. Και εντάξει, το έκαμε αυτή την αμαρτία χτες προχτές, το ξέχασα τώρα, είναι και της μόδας. Πήραμε αυτή τη φράση από τους Αγγλοσάξονες και την λέμε και, και εμεί δεν πήρασε, ξέχασε το. Ε, Ξέρω εγώ έκανα αυτό το κακό. Ξέχαστο, ξέχαστο. Μην το θυμάσαι. Δηλαδή θάψε το. με στη μνήμη σου να μην το θυμάσαι. Η Εκκλησία δεν λέει ακριβώς έτσι. Δεν λέει ξέχαστο, θάψε το. Λέει ότι κοίταξε τακτοποίησε το αυτό το πράγμα για τις μετανοίες. Μην πετάσεις πράγματα μέσα στο ψυχικό σου κόσμο. Μην έχεις τόπο που νομίζεις είναι ο κιάδα τη λύθης και θα τα ξεχάσεις. Θα έρθουν πίσω μια μέρα. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν φαντάσματα, θα γίνουν ερηνίες που θα έρθουν μια μέρα πίσω να σε κυνηγήσουν. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο σε πνευματικούς ανθρώπους, αλλά στου κάθε άνθρωπο. Έρχονται πίσω τα πράγματα αυτά. Καλύτερα είναι να τα αντιμετωπίσεις. Ναι, έσφαλες. Το ωραίο είναι να σταθείς μπροστά στο σφάλμα σου. Να σταθεί μπροστά στο σφάλμα σου... Να δεχθείς το σφάλμα ενώπιών σου θε το σφάλμα επάνω σου Κοιάς το σφάλμα πάνω σου Και στάθει ενώπιον του Θεού Και πες ναι είμαι αυτόν Θεέ μου είμαι αυτόν εις τον ουρανό και ενώπιον σου Και τι κάνω τώρα Τώρα Μπαίνω στη διαδικασία Της μετανοίας Μετανοώ, πονώ Δέχομαι τον πόνον αυτόν Δεν αποφεύγω τον πόνον Δέχομαι τον πόνο της μετανία, Ώστε να θεραπεύσω το τραύμα δεν μπορεί, δηλαδή ξέρω εγώ έχει ένα τραύμα και να πιάσεις μια ωραία ξέρω κρέμα γιατί την απαθαλείψεις από πάνω, μη φαίνεται το τραύμα. Κάτω από εκείνη την κρέμα όμω, προχωρεί η σύψης, προχωρεί το μικρόβιο, προχωρεί το τραύμα. Δεν είναι λύσης να το σκεπάσεις. Πρέπει να το θεραπεύσεις. Μπορεί να πονέσεις, μπορεί να βγάζεις γέματα, μπορεί να βγάζεις κρυπίους, μπορεί να βγάζεις χίλια πράγματα. Αλλά πρέπει να περάσει η τη διαδικασία της θεραπείας. Αν αποφύγεις τη διαδικασία της θεραπείας και το πασαλήψεις, τότε το μικρόβιο η ασθένεια θα κάνει μεγάλων κακό. Μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να αργότερα, μπορεί να φανεί σε χρόνια το κακό, αλλά θα γίνει. Δεν μπορεί να μείνει, τίποτα δεν μπορεί να μείνει το, το άρρωστο, το αμαρτωλό στη του ανθρώπου. Θα βγει κάποια ώρα και θυμούμε που κυγένοντας πολλές φορές έλεγε ότι προσέξετε να κάνετε μια κριτική στη συνείδησή σας και να λέτε μήπως έχω κάτι στη συνείδησή μου το οποίο με βαραίνει δεν το εξομολογήθηκα δεν το ετακτοποίησα και να κοιτάζουν αυτό σας τα πάντα ακόμα και από τα πιο απλά πράγματα εντάξει εμείς είμαστε μοναχοί ε, ήταν εύκολο είχαμε πέντε πράγματα στο δωμάτιο μας με ένα έναν έλεγχο πούμε, εντάξει βλέπαμε τι γίνεται αλλά ο κάθε ένα από εμά καλό είναι όχι με άγχος, όχι άρρωστα αλλά με υγεία να κοιτάζει να λέει κοίταξε μήπως έχω χαρίσει τη συνείδηση μου μήπως αδίκησα κάποιον άνθρωπο και δεν το τακτοποίησα, δεν μετενόησα μήπως επίκρανα ανθρώπου εσκεμμένος και το το άφησα έτσι Μήπως έκαμε αυτό, μήπως έκαμε το άλλο, μήπως έχω κάτι που το έσαψα στη συνήθιση μου. Και αυτόν τον λόγο <coughs> η εξομολόγηση επιβάλλεται να είναι ειλικρινέστατη. Να μην τηθάβομαι και όταν πάμε να εξομολογούμαστε, να μην φοβόμαστε να αποκαλύψουμε τον εαυτό μας. Να μην το δικαιολογούμε, να, να μην τον σκεπάζομαι, να, να μην τρεπόμαστε να αποκαλύψουμε των ιατρών τα τραύματά μας. Ξέρετε στου πνευματικού πνευματικούς χώρους διηγούνται πολλά πράγματα τα οποία κατά παραχώρηση Θεού έγιναν για να δούμε και εμείς αυτό το κριτήριο διηγούνταν εκεί στη σκήτη που μέναμε στο Αγενόρο, κάποτε κάποιος μοναχός, ιερομόναχος απέθνησκεν. ήταν στη διαδικασία του θανάτου τέλος πάντων ήταν σε εκείνη κατάσταση την ε, πορευομένη προς θάνατον και άρχισε να μιλά και έλεγε το όνομα του Αθανάσιος Ιερομόναχος σαν κάποιος το ρωτούσε πως λέγεσαι και αυτός απαντούσε Αθανάσιος Ιερομόναχος και μετά έλεγε αυτό το πράγμα το έκαμα αλλά εξομολογήθηκα αυτό το έκαμα αλλά μετανόησα oh, αυτό το έκαμα αλλά δεν πρόλαβα να το μετανοήσω αυτό δεν το έκαμα αυτό το έκαμα και ήταν ένας διάλογος δύο-τρεις ώρες ένα αγώνιος διάλογος τρόπο να είναι μια εξέταση η οποία γίνεται ενώπιον όλων των πατέρων που ενδείχνει την κρίση αυτού του ανθρώπου την κρίση της συνειδήσεως των γεγονότων ότι ναι αυτό το έκαμα αλλά λυπήθηκα, μετανόησα, εξομολογήθηκα προσπάθησε να το, να το επανορθώσω Έκαμα ό,τι μπορούσα Μέχρι εκεί που μπορούσα έκαμα Από εκεί δεν μπορούσα άλλο Ή αυτό το πράγμα το έκαμα Αλλά διαφόρησα Το έθαψα Δεν γίνεται έτσι Δεν είναι καλό πράγμα Ο άνθρωπος να βαραίνει τη συνείδησή του Λέει κάπου ο Κύριος στο Ευαγγέλιο Ίστριε ευνοών το αντιδίκο σου Πρόσεξε λέει ο Χριστός Με τον αντίδικό σου Που είναι η συνείδηση σου να φροντίσει να συμφιλειωθεί με τον αντίδικο σου για να μην σε παράδοση τον κριτή και ο κριτή στη στην φυλακή. Δηλαδή, όσον είσαι στον δρόμο και είσαι κάποιον που σε κατηγορά και σου λέει: Αυτό δεν το έκαμε καλά. Δεν μίλησε καλά σήμερα στη γυναίκα σου. Δεν συμπεριφέρθηκε καλά στη δουλειά σου. Αδίκησε εκείνον τον άνθρωπο. Δεν του έκαμε, ξέρω εγώ, την τάδεξη υπερέτηση. Δεν τον βοήθησε το έναν ή το άλλο. Πρόσεξε, λέει ο Χριστό. Όσον είσαι σε αυτή τη ζωή, να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου. Να ακούεις τη συνείδησή σου. Μην την παραβαίνει, Γιατί αν την παραβαίνει, τότε θα έρθει η ώρα που αυτή η συνείδηση θα γίνει ο κατήγορός σου εσένα και θα σε παραδώσει στον δικαστή και ο δικαστής σου στην φυλακή. Για να δείξει ότι όταν θα έρθει η ώρα του τέλους της ζωής μας, τότε ο πρώτος αμήλυχτος δικαστής δεν θα είναι ο Θεός αλλά η συνείδησης μας και γι' αυτό και η κόλασης θα είναι αμήλυχτος και απαρηγόρητος γιατί θα είναι η πραγματικότητα της κρίσεως συνειδήσεως μας τότε θα καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε οι ένοχοι ότι εμείς φταίμε, δεν φταίει κανένας άλλος αυτό είναι φοβερό πράγμα ο άνθρωπος να βιώνει εις έπακρον την ενοχήν του και ότι κανείς εφταίει αλλά για όλα αυτά φταίω εγώ ίδιος εάν στη ζωή μας αυτή που ζούμε κρίνουμε τον εαυτό μας δεν θα κρυθούμε στην άλλη ζωή εάν σε αυτήν τη ζωή κρίνουμε τον εαυτό μας λέει ο Κύριος ότι ήδη και έκριται ο δίκαιος άνθρωπος εκρίζει όταν ζούσαν εδώ δεν εφοβήθηκε την κρίση έπιασε τον εαυτόν του και τον κάθεσε στο σκαμνί και είπε ναι Κύριε έχει άδικον, σήμερα δεν έκαμε σκαλά Μην δικαιολογήσει, μην μου λες ότι μα, με έβρισε. Μα ξέρω εγώ με αδίκησε. Καλά, εκείνο σε έβρισε. Εσύ δικαιούσε να τον βρει. Εκείνο σε αδίκησε. Εσύ δικαιούσε να τον αδικήσει. Βάσει ποια λογική είναι η ζωή σου, εάν είναι βάσει τη κοσμική λογική, εντάξει. Σε έβρισε, όχι μόνο βρίσε τον, αλλά πρόλαβε να του κόψει τη γλώσσα του να μην σε ή πρόλαβε να τον αδικήσει, να μην σε αδικήσει γιατί είναι από όποιος φάει πρώτος τον άλλον αλλά η λογική του Θεού δεν είναι έτσι η λογική του Θεού είναι ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο που κάνει ο άλλος άνθρωπος εσύ μπορείς να, να συμπεριφερθείς με την λογική του Θεού, του Ευαγγελίου, του Χριστού ο οποίο βέβαια να μου πει μα πάτερ μου με τέτοια λογική τι είχα αίρια να βγάλω στον τον κόσμο. Έτσι. εματι τι να κάνουμε. Σε αυτόν τον κόσμο ξέρουμε. Μας το είπε ο Κύριος ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν πρόκειται να έχουμε τι μεγάλες επιτυχίες. Διότι οι επιτυχίες δεν είναι κόσμιες. Οι επιτυχίες είναι. Έχουν άλλη διάσταση. Έχουν άλλη διάσταση. Σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να μην επιτύχουμε, Μπορεί να αποτύχουμε. Αλλά η επιτυχία δεν είναι αυτή η ενγκόσμια, αλλά η αιώνια. Έτσι πρέπει να μάθουμε να μετρούμε. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι άλλη από τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Η δικαιοσύνη του Θεού λέει ότι αυτός έκαμε αυτό το πράγμα, θα υποστήτη, τον ανθρώπων θα υποστεί την ανάλογη συνέπεια. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αγαπάτε του εχθρού ημών, για του ε, κακολογούντα και επηρεάζοντα εμά, και να αποθάνει εσύ υπέρ τον εχθρό σου όχι μόνο να, <coughs> να μην τους σκοτώσεις αλλά και να χρειαστεί να είσαι να αποθάνεις υπέρ αυτών εάν η διάθεση σου πάντω οφείλε να είναι τέτοια απέναντι στον άλλον άνθρωπο το, το να προχωρεί ο άνθρωπος με αυτήν την λογική με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι απελευθερώθηκε από πολλά πράγματα του κόσμου τούτου προηγουμένως σημαίνει ότι απεδέχθηκε απεφάσισε ενώ ότι πάση θυσία θα βαδίσει αυτόν τον δρόμο και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει αυτός ο δρόμος είναι η επιγνώση που ακολουθεί τον Θεό γιατί αν τον ακολουθεί με άλλους, με άλλους λογισμούς κάποια στιγμή θα απογοητευτεί ο άνθρωπος θα πει ότι μα κοίταξε εγώ ακολουθώ τον Θεό Πάω στην εκκλησία, τόσε προσευχέ, τόσα καλά έργα. Κι όμω, κοίταξε που κατάντησα, κοίταξε τι έπαθα, κοίταξε κακά που με βρήκαν. Πού πάει ο Θεό, λοιπόν, πώς με άφησαν εμένα να πάθω τα πράγματα όλα. Διότι δεν ε, ε, ετοιμάστηκαν σωστά. Επερίμεναν άλλα πράγματα από τον Θεό. Δεν ήξεραν ότι το να ακολουθεί τον Χριστό σημαίνει το μιμηθείς κιόλα. Και μίμηση Χριστού σημαίνει ο δό μαρτυρίου και κρανίου τόπος και γολγοθάς και ταφή και θάνατος και ανάσταση κι θα σε δουν κοίδαν τον Χριστό που αναστήθηκε μαθητές του ούτε ο Πιλάτος τον είδε ούτε οι εβραίοι τον είδαν ούτε πει να τους πει καλημέρα κύριοι ορίστε τώρα που αναστήθηκα να δούμε τι να κάμετε τίποτα δεν είπα από αυτά όλα ε, να τους πει κάρι στην Κύπρο έτσι πει εγώ αναστήθηκα να τους φοβερήσει ότι ελάτε τώρα να είστε στην παλικάρια να δούμε κάμετε μου τίποτε εμείς να μας θεβέα θα κάνουμε την πολλές στιγμή. θα πηγαίνουμε όμω βρίσκαμε ότι τώρα τι σας έμεινε, είναι η κακία σας ο Θεός δεν έκαμε έτσι απεκάλυψε τον εαυτόν Του και στους μαθητάς Του σε αυτούς που Τον ζητούσαν και έμεινε κεκρυμμένος από τα ομάτα αυτών που δεν Τον ζητούσαν και μέχρι σήμερα βλέπετε ο Θεός Φαίνεται ω απών από τον κόσμο. Για αυτού που τον βλέπουν είναι παρόν. Έτσι. Ο άνθρωπος του Θεού λέει το έλεος σου Κύριε καταδιώξη με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Προρώμει τον Κύριο ενώπιου μου διαπαντός ότι εκδεξιόμου εσύ να μη σαλευθώ. Βλέπει τον Θεό μπροστά του. Κάθε λεπτομέρεια. Την παραμικρή Για τον άνθρωπο του Θεού ο Θεός είναι παρόν. Τον πιάνει, τον, τον, τον έχει στο χέρι του. Είναι χειροπια για τον άνθρωπο μακράν του Θεού σου λέει πού είναι ο Θεός πήρας το Θεό εσύ στη ζωή σου σου έκαμε ο Θεός τίποτε γιατί να πάμε για τους ανθρώπους αυτούς ας πάμε στον εαυτό μας εμάς τους ιδίους όταν είμαστε προ Χριστού, πριν γνωρίζουμε την εκκλησία δεν καταλαβαίναμε τίποτα όταν μπήκαμε στην εκκλησία κάποια στιγμή και άνοιξα τα μάτια της ψυχής μας και σρέψαμε τα μάτια μας πίσω Είδαμε το χέρι του Θεού να είναι κοντά μα από την πρώτη στιγμή που εμφανιστήκαμε σε αυτόν τον κόσμο Είδαμε το χέρι του Θεού Πώς δεν καταλάβαινα πράγμα Πώς δεν καταλάβαινα ότι όλα αυτά τα πράγματα ήταν ο Θεός παρών Πώς να τα καταλάβεις αφού δεν έβλεπες Ήσουν νεκρός Ήσουν ανέστητος Δεν έβλεπες τίποτα Τώρα βλέπεις Τώρα αισθάνεσαι τώρα υπάρχεις τότε δεν υπήρχε. Ήσουν, ήσουν μηδέν, ήσουν στάχτη ήσουν τίποτα δεν ήσουν άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζώ σαν ψυχή έχει ζώ σαν αίσθηση η συνείδηση του υπάρχει ο άνθρωπος αυτός ψηλαφά τον Θεό σε κάθε λεπτό της ζωής του τον ζει τον Θεό, ξέρει ότι ο Θεός είναι παρόν έλεγε να ότι Πρέπει παιδάκι μου, και ο Θεός να κατέβει να μου πει, ξέρεις συγγνώμη, μου, δεν υπάρχω εγώ δεν θα τον πιστέψω είναι τόσο έντονη τόσο ζώσα η παρουσία του Θεού που πλέον δεν είναι πίστη, γι' αυτό και υπερβαίνεται η πίστης, αλλά είναι πλέον εμπειρία ζωής, είναι αγάπη γι' αυτό λέει και ο Απόστολος ότι θα καταργηθεί και η πίστης, θα καταργηθεί και η αγάπη και η ελπίδα και θα μείνει μόνο η αγάπη, γιατί διότι η αγάπη σημαίνει εμπειρία εμπειρία ζωής ο Θεός δεν είναι πίστη, είναι υπέρβασης της πίστεως ο Θεός είναι εμπειρία ύπαρξης, είναι αγάπη ο Θεός και κοινωνεί με τα τέκνα του για τις πολλές αγάπης για μέν τους ανθρώπους αυτούς είναι ζωή και αγάπη και για τους ανθρώπους μακράν του Θεού τι είναι είναι θάνατος, είναι σκότος είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο το σκότος στο εξώτερο το πύχτο αιώνιον ο σκόληξ ο ακίμητος, η αιώνιος κόλασης είναι η, η αίσθηση ο, ο Θεός μεν είναι παρόν αλλά δεν μπορώ να κοινωνήσω με αυτό τον Θεό και ταυτόχρονος για τους ανθρώπους του Θεού αυτό η αίσθηση αυτός ο Θεός είναι φροσύνη αιώνιος, είναι φως αιώνιον είναι Παράδεισος αιώνιος είναι βασιλεία Θεού ουράνιος και αιώνιο και ατελεύτητος. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο σκοπός της Εκκλησίας είναι σε αυτόν τον κόσμο να θεραπεύσει τον άνθρωπο ώστε όταν ο άνθρωπος θα συναντήσει τον Θεό ο Θεός να είναι για αυτόν φως. Διαφορετικά εάν ο άνθρωπος παραμείνει στην ασθένεια όταν θα συναντήσει τον Θεό όχι πως θα είναι διαφορετικός Θεός, αλλά ο άνθρωπος θα μεταβάλει μέσα στην ψυχή του το αιώνιο φως του Θεού σε πύραι και σκότος εξώτερον. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός είναι αμέτοχος της δική μας καταδίκης. Δεν θα μπορέσει κανείς ποτέ να προσάψει τον Θεό κατηγορίαν ότι εσύ με έστειλες στην κόλαση. Κανέναν δεν στέλνει στην κόλαση ο Θεός. Ούτε επίσης εν κόλαση είναι ο Θεός για κανέναν. Ο άνθρωπος ετοιμάζει την κόλαση του και ο άνθρωπος πορεύεται στην την αιώνιον κόλαση μόνος του. Και η κόλασης δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αίσθηση της αγάπης του Θεού ⌈η άνθρωπον ο οποίο δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεόν εν αγάπη. Η συνήθιση και οι κρίσεις της συνειδήσεως και το βάσανο της συνειδήσεως και ο κόπος της συνειδήσεως είναι η κρίση σε αυτήν τη ζωή. Δέχεσαι να κρυθεί εδώ. Δέχεσαι να σε κρίνει ο εαυτό σου, η συνείδησή σου σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να μην κρυθεί αιώνια. ώστε να, να έχεις ήδη κρυθεί όταν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Για να μην μείνει η του Θεού στην αιώνια ζωή την άλλη. Γιατί, όπως είπαμε, εάν δεν φροντίσουμε να θεραπεύσουμε τα τραύματα και να πολεμήσουμε τα μικρόβια στον κόσμο αυτόν. αυτά οπωσδήποτε εάν δεν τα δούμε προστά μας όταν ζούμε που είναι ευχή έργο θα τα δούμε κατά την ώρα του θανάτου μας και τότε η συνείδηση μας θα γίνει ο κατήγορος μας θα γίνει το μαστίγιο μας θα γίνει το αιώνιο σκόλικας ο Ακήμητος, που θα μας κατατρώει και θα μας βασανίζει και θα μας ταλαιπωρήσει όμως για μας παραμένει μία ελπίδα ή όντως ελπίδα ότι επικαλούμεθα, επικαλούμεθα το έλεος του Θεού. Ξέρομαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε ασθενείς άνθρωποι. Και όχι ασθενείς. Είμαστε τιμωθάνατοι. Και ακόμα να πούμε και τιμωθάνατοι, είμαστε πτώματα έλεγαν οι πατέρες για τον εαυτό τους. Εγώ δεν είμαι ούτε ασθενής ούτε ούτε ετοιμό θάνατος είμαι πτώμα πεθαμένος και όχι ένα πτώμα ξέρω εγώ φρέσκο αλλά πτώμα εξέσεων. το συναντούμε πολλές φορές στην υμνολογία και στους λόγου των πατέρων περιγράφοντας τον εαυτόν εαυτό τους σαν ένα πτώμα το οποίο είναι δηλαδή ένα Αυτόν έβλεπαν έτσι έβλεπαν τον εαυτόν τους αλλά τι, πού ήταν η ελπίδα τους και έλεγα του Θεού από μένα μην περιμένεις τίποτα δεν μπορώ να κάνω τίποτα τι κάνω μόνον, σε επικαλούμαι σέναν που είσαι ζωοδότης, εσύ ο οποίος είσαι ιατρός και όχι απλός ιατρός είσαι αυτός ο οποίος ανιστάς και τους νεκρούς εσύ μπορείς τον, την νεκράν ψυχή μου τον, την, την νεκρήν ύπαρξή μου να την αναστήσεις γι' αυτό τι κάνει ο άνθρωπος επικαλείται το έλεος του Θεού Επικαλείται τον Θεό, προσεύχεται φωνάζει, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησο με των αμαρτωλών αυτή η κραυγή είναι το έργο του ανθρώπου και είναι σίγουρο είναι χίλια τις εκατομβέβαιαν ότι πας ώστες επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε Όποιο επικαλείται το όνομα του Θεού με πίστη, ο Θεός θα έρθει να σώσει αυτόν τον άνθρωπο, θα τον συναντήσει ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι ο Θεός αγαπά τον άν Θεός δεν θέλει επουδενή λόγο να χαθεί κανένας άνθρωπος, καμία ύπαρξης να μην χαθεί από τον Θεό αιώνια. Έτσι λοιπόν να έχουμε ελπίδα, να έχουμε ειρήνη, να τρέχουμε με τα χαράς των προκείμενων αγώνα και να ξέρουμε ότι ας αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Να μην φοβόμαστε τον γιατρό. Είναι καλός γιατρός. Μπορεί καμιά φορά να μας ε, πονάει, να μας, ξέρω, μας κόβει να μας θλίβει αλλά είναι καλός ιατρός θα μας θεραπεύσει, θα μας αναστήσει θα μας δώσει την ωραιότητα της μα. όσμας αυτήν η ωραιότητα όπως μας έπλασε και όπως μας αξίζει με την αιώνια διάθεσή μας αυτό το έργο κάνει η Εκκλησία αυτό το έργο κάνει ο Θεός γι' αυτό η Εκκλησία δεν είναι θεωρία δεν είναι φιλοσοφία δεν είναι σύστημα αλλά η Εκκλησία είναι χώρος ζωής είναι χώρος ο οποίος τελεσιουργεί το θαύμα της Αναστάσεως και της θεραπείας του νεκρού και άρρωστου του ανθρώπου εύχομαι λοιπόν αυτός ο Θεός να θεραπεύσει και τις δικές μας ψυχές αμήν θα είμαστε μαζί σε 15 μέρες την ίδια ώρα να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και σιγά σιγά Σιγά σιγά επειδή δυστυχώ ακόμα φτιάχνουμε τα ηλεκτρολογικά της Εκκλησίας προσέξετε το πάτωμα που έχει κάτι παγίδες και έξω είναι θεοσκότεινα. Δεν μπήκαν ακόμα τα ρεύματα. Έτσι με σύνεση, με προσοχή να μην χτυπήσετε και χωρί να σπρώχνεστε ο ένας με τον άλλον θα βγούμε σιγά σιγά από την Εκκλησία για να κάνουν και την ακολουθία του αποδείπνου εδώ οι Πατέρες. Χριστέ τον φως, το φως του αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν. Πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημά το φω του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φω το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προ εργασία των εντολών σου. Πρεσβείε τη Παναχάντου και πάντου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατερων ημών, κυρίε Σου ο Θεό ημών, ελέσσουν εμά Αμήν. Εμένα να με συγχωρήσετε, επειδή πρέπει κάπου να πάω, δεν θα σα χαιρετήσω. Κάθε ένα όπως κάνουμε κάθε φορά. Εύχομαι να σας ευλογήσει ο Θεός όλους και να συναντηθούμε την άλλη φορά μαζί.